Εις του Πατρός και του Υύχου του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύου ουράνι το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός να αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνωσουν και καθάρισουν μας ο πάσης και σώσουν αγαθέντας ψυχάς Καλησπέρα. Από το σημαντικότερο ίσως κείμενο του Ευαγγελίου είναι η παραβολή του ασώτου Ιου. εάν <ξιλ> την διαβάζαμε αυτή την παραβολή συχνά και τη μελετούσαμε μέσα μας θα είχαμε άλλες προϋποθέσεις στην πνευματική ζωή γιατί μας ξεκαθαρίζει την στάση ζωής μας καλύπτει όλο το ε, πεδίο της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό δίνει ακριβή περιγραφή του όρου της αμαρτίας και της μετάνοιας δίνει σαφή, σαφές περίγραμμα της αληθινής με την ψεύτικη μετάνια, φανερώνει ξεκάθαρα την διάθεση του Θεού έναντι του ανθρώπου. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παραβολή αυτή του ασόντου Ιου ή κατ' του φιλευσπλάχνου πατρός αποτελεί την περίληψη όλου του Ευαγγελικού Λόγου Ίσως είναι το κείμενο αυτό που συμπυκνώνει καλύτερα όλων των Ευαγγελικών Λόγων Θα τη διαβάσουμε και μετά να δούμε μερικά στοιχεία που μας είναι πιθανόν πολύ χρήσιμα Άνθρωπος της είχε δύο Ιού και είπεν ο νεότερος αυτόν το Πατρί Πάτερ δώσμη το επιβάλλουν μέρος της ουσίας και δίλεν αυτή των βίων και με τού ημέρα, συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός απεδήμισεν εις χώραν μακράν. και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζώνας ότος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένετο λοιμός ισχυρό κατά την χώραν εκείνη. Κι αυτός το ιστερίστε Και πορευθείς εκολήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκην χίρους. και επεθήμη γεμίσει την κελίαν αυτού από τον κερατίων ονίστιον ηχίρι και ουδής εδίδου αυτό. εις εαυτόν ας είπε Πόσοι πώς συμμίστη του πατρός μου περισέβουσιν άρτων εγώ δε λιμώ απολύμε. αναστάς πορεύσωμε προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ Ήμαρτον, ει τον ουρανών και ενώπιών σου, Ουκέτη μη άξιο κληθήναι Ιώσου. Πει όνιο ένα το μισθείον σου. σου. Και αναστάσει ήλθε προ τον πατέρα αυτού. Έτσι δε αυτού μακράν απέχοντος είδαν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμμών επέπεσαινε επίον τράχυλλον αυτού και κατεφύλισε αυτόν. Είπε αυτό Ιώ, Πάτερ Ήμαρτον, ει των σου. Κι οκέτιμοι άξιος κληθήνε Υιώσου Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού Εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και, και δότε δακτύλιο στην χείρα αυτού Και υποδήματα εις τους πόδας Και ενέγκαντε στο μόσχο των συτευτών Θύσατε και φαγώντε σε Ότι ούτως ο Ιωσμού μου νεκρός είν και ανέζησε Και απολολός είν και ευρέθην και ήρξαν το εφραίνεσθε Είνδε ο Υιός αυτό πρεσβύτερος εν αγρό Και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία Ήκουσε συμφωνίας και χορών Και προσκαλεσάμνος ένα των παιδών Επινθάνε το τι ήταν, αυτά αυτό Ότι ο αδελφός σου και Κέθησεν ο πατήρ σου το μόσχον των Ότι υγιένον τα αυτόν απέλαβεν οργίστη δε και ουκ ήθελεν εις ελθήν ο ουν πατήρα αυτού εξελθόν παρεκάλει αυτόν ο δε αποκριθής είπε το πατρί ιδού το σαυτά έτη δουλεύωσι κι ουδέποτε εντολί σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκα έριφον ή να μετά τον φίλο μου εφρανθώ οτε δε ο Υιός σου τόσο καταφαγός των βίων μεταπορνών τα ήλθεν έθισας αυτό το μόσχο το συτευτόν ο δε αυτό τέκνον σύ πάντοτε μετεμού ή και πάντα τα εμά σά εστι Εφρανθύνε δε και χαρίνε έδι ότι ο αδελφός σου τος νεκρός είν και ανέζησε και απολύλος είν και ευρέθη και μόνο να τη διαβάζαμε είναι αρκετό αν τη διαβάζαμε με προσοχή και με προσευχή θα ήταν αρκετό αυτό για να μας αφυπνίσει Ζήτησε λέει ο νεότερος ιός την περιουσία από τον πατέρα για να φύγει και να την χειριστεί όπως ο ίδιος ήθελε Και ο πατέρας αμέσως μοίρασε την περιουσία το πρώτο στοιχείο ο Θεός Πατέρας είναι άρχοντας δεν θέλει κανέναν να τον κρατήσει κοντά του με το ζόρι τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία όταν ο παιδαγωγός ή ο ποιμένας, ή ο φίλος ή ο σύντροφος προσπαθούν δυναστικά με το πρόσχημα <laughs> της αγάπης να διορθώσουν ή να προλάβουν καταστάσεις υποκρύπτεται εκεί η πνευματική αδυναμία που λέγεται ολιγοπιστία ή απιστία και υποκρύπτεται η υπερηφάνεια ή ο ναρκισισμός ή ο φόβος να μην απολέσει ο άνθρωπός μας αυτό που εμείς θεωρούμε καλόν για αυτόν και έχουμε κατά νου. πολλές σχέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας αυτής της διαθέσεως όπου ο καθένας θέλει να επιβάλει αυτό που θεωρεί καλό στον άλλο άλλον και βιάζομαι τα πράγματα και στην ουσία εάν κανείς το μελετήσει και ψάξει τον εαυτόν του αυτό το πρόσχημα ότι για το καλό σου το κάνω στην ουσία εξυπηρετούμε των εγωισμών μας που θέλουμε τα πράγματα να είναι κατά το δικό μας θέλημα οργανωμένα και φτιαγμένα εδώ ο Θεός Πατέρας δίνει άλλη αγωγή μας δίνει την ρυψοκίνδυνη αλλά μοναδική αγωγή της ελευθερίας χωρίς να έχουμε λόγων αληθείας και ελευθερίας δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική σχέση κάτω από εκβιαστικά διλήμματα από ψυχολογικούς βιασμούς δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε αληθινή σχέση Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πατέρας Δεν δίδει την περιουσία γιατί δεν ενδιαφέρεται για το παιδί του για το πλάσμα του Δεν το δίνει από μια διάθεση ελευθεριότητος αλλά γνωρίζει ως καρδιογνώστης, ως ιατρός, ότι αυτήν τη στιγμή αυτό που μπορεί να γεννήσει πιθανότητα θεραπείας εις του είναι να του δώσει τα όρια της ελευθερίας του να τον αφήσει να κάνει αυτό που θέλει όπως αυτός θέλει γιατί αν ο άνθρωπος δεν πάθει, δεν μαθαίνει. Όταν είσαι αποφασισμένος να κάνεις κάτι, όταν ο άνθρωπος μας είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι, έστω και αυτό εάν είναι αμαρτία, εάν προσπαθούμε στο όνομα της ηθικής να τον αποτρέψουμε και την αμαρτία θα κάνει και δεν θα του δώσουμε προϋποθέσεις θεραπείας και μετανοίας. Αυτό οφείλουμε βαθιά να το συνειδητοποιήσουμε Γιατί η ζωή μας και ο τρόπος που λειτουργούμε Εκτός από την ολιγοπιστία μας Κρύβει και την ανοησία μας Και η ανοησία μας είναι Ότι τις σχέσεις μας, τη ζωή μας Δεν τις βλέπουμε στην προοπτική του χρόνου Θέλουμε όλα βιαστικά, άμεσα να λειτουργούν Να έχουν ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα όμως, ο Θεός Πατέρας ξέρει ότι είναι αποφασισμένος ο άλλος να αμαρτήσει. Θα τον αφήσει. Με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να έχει το θάρρος της επιστροφής. Αυτό θυμίζει το γεγονός αυτό του γέροντα που λέει στο γεροντικό, το οποίο είναι εξαιρετικά σκανδαλιστικό κατάλαβε ότι ο μοναχός ο υποτακτικός ήθελε να αμαρτήσει μεταγυναικός και έβρισε κάθε φορά την πρόφαση κατάλαβε τον άφησε και τον ακολούθησε και τον είδε λέει να παίρνει σε πορνίον και όταν βγήκε έξω του λέει τώρα ικανοποιήθηκε, πάμε τώρα μαζί και τον ταρακούνησε η συμπεριφορά αυτή του γέροντά του και τον οδήγησε σε βαθιά μετάνια. όταν ο άλλος λοιπόν είναι σε κατάσταση αμαρτίας δεν ακούει οφείλουμε να σιωπούμεν οφείλουμε να προσευχόμαστε και οφείλουμε να περιμένουμε έτσι λοιπόν εάν συμβαίνει κάτι άλλο συμβαίνει τότε μια άλλη αμαρτία σε μας το ότι θέλουμε να υποκαταστήσουμε την χάρη και την πρόνοια και το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο με τις δικές μας ενέργειες και δυνάμεις έτσι λοιπόν ο Θεός Πατέρας δίνει την περιουσία και γιατί είναι αμαρτία το ότι πήρε την περιουσία και τη ζήτηση είναι αμαρτία Αμαρτία Τι είναι Ποια ήταν η αμαρτία του νεότερου Ιου; Αυτό Που και ο Πρεσβύτερος Παρόλο που ήταν Στον οίκον των πατρικών Και ήταν θα λέγαμε Ο άνθρωπος ο θρησκευτικός Ο καλός χριστιανός Δεν το αντελήφθη Και ξέρετε Ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση Ο νεότερος γιο, Για ποιον λόγο Άλλο να αναβαγήσεις εκτός λιμανιού κι άλλο να έχεις ένα ναυάγιο μέσα στο λιμάνι και να νομήσω ότι σε εντάξει. Και ποιο ήταν το ναυάγιο αυτό που είναι η ουσία της αμαρτίας που δεν κατανοούμε το εξής γεγονός ότι πάντα τα εμά σάεστη, ότι όλα του πατρός είναι και δικά μας. Από τη στιγμή που θέλουμε αντάρτικα να τα αυτονομήσουμε και να τα ζήσουμε χωρίς τον Θεό αυτή είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι ηθικό γεγονός παράβασης κάποιων εντολών. Η αμαρτία είναι η καθίβριση της σχέσης με τον Πατέρα. Η αμαρτία είναι η καθίβριση της σχέσης μας. Συνεπώς λοιπόν όταν έρχεται ο Υιός και λέει θέλω να πάρω την περιουσία μου σημαίνει ότι δεν μπορώ να το ευχαριστήσω κοντά σου. Νιώθω ότι εσύ μου κάτι. Ότι εσύ δεν έχεις τον τρόπο να μου δώσεις την δυνατότητα να χαίρομαι και να ζω και έτσι αποφασίζω μόνος μου να ρυθμίσω τα τη ζωής μου μόνος μου να βρω την ουσία αλλά η ανοριμότητα του Ιού δεν κατάλαβε ότι η ουσία του πατρός ήταν και η ουσία του Ιού και θεωρούσε ότι ήταν μια εχθρική, μια αντίπαλος, μια ανταγωνιστική σχέση Αυτή είναι η αμαρτία η οποία διονύστηκε από την πτώση των πρωτοπλάστων που θέλησαν να γίνουν θεοί φορείς των θεών. Η καθίουρηση λοιπόν η άρνηση αυτής της σχέσεως είναι η ουσία της αμαρτίας. Λοιπόν όταν κάποιος πει ότι δεν ξέρω τι αμαρτίας να πω τι μετά να έχω, τι να εξομολογηθώ αυτό δηλώνει μία ανάγνοια σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν απαντούμε μα δεν είναι αμαρτία απλώς μία ενόχληση τη συγγύσεως μου εώ ότι έκανα λάθος η ουσία της αμαρτίας είναι ότι δεν είναι στραμμένη η ζωή μου στην πηγή δεν είναι στραμμένη η ζωή μου εκεί από όπου υπάρχει χαρά δεν είναι στραμμένη η ζωή μου στην πηγή της ζωή στον πατέρα για αυτό τον λόγον ίσως είναι χειρότερη πτώση αυτή η βολή, η βολή την οποία αισθανόμαστε η ικανοποίηση μετά τη ζωής μας τα οποία απολυτοποιούμε και θεοποιούμε και καθίσταται Άχριστος ο Θεός και η θυσία του Χριστού για μας Αν τη στιγμή που νεκρώνεται ο πόθος μας για κάτι άλλο από τα καθημερινά και νιώθουμε πλήρις μια ψευδές εισηπληρώτης με τα καθημερινά τότε αυτό είναι η ουσία της πτώσης και της αμαρτίας δεν χρειάζεται να κάνουμε εγκλήματα για να έχουμε ανάγκη μετανιάς. μα μετάνια τι είναι δεν είναι μια αίσθηση ενοχών που έχω που πρέπει να τις, α, να, να, να, να, τις α, να, να τις ξεφορτωθώ τις ενοχές για να ησυχάσω ή Αμαρτία είναι ότι δεν έχω πόθον για την ζωή Δεν έχω πόθον για τον Θεό Δεν φλέγεται η καρδιά μου για την αλήθεια Είτε την γνωρίζω είτε όχι Και έχω απενεργοποιήσει το υπαρξιακό μου σύστημα Και έπαψε η ύπαρξή μου να τρέφεται από την αναζήτηση της ζωής Δηλαδή τι είναι Αμαρτία είναι κάτι σαν τα ραδιενεργά πόβλητα που δεν έχουν μέσα του ζωή. Λοιπόν τι ζωή έχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι νομοταγής. Παίρνει το μισθό του, νιώθει κανομπημένος με την οικογένειά του. Χαίρεται τη συντροφία και την ταβέρνα του. Όταν μέσα η καρδιά του δεν έχει αφυπνιστεί στην αναζήτηση του γεγονότος που νικά τον θάνατον που δεν έχει δρομολογηθεί η ζωή του στην αναζήτηση του ουρανίου πατρός και είναι ανυποψίαστος από αυτήν τη δυνατότητα και από αυτήν την αίσθηση αυτό είναι αμαρτία εάν όμως ο άνθρωπος αυτός επιτρέψει ο Θεός τι σημαίνει επιτρέψει ο Θεός τον αφήσει απροστάτευτο έρει την χάρη του τότε ο άνθρωπος ίσως υποπέσει σε μεγάλα εγκλήματα και αμαρτίες και αυτό μπορεί να γίνει ο ωφέλιμον γιατί τον ταρακουνάει και από την βόλεψη μιας ηθικής συνειδήσεως την οποία δημιούργησε και νιώθει καλά με τον εαυτόν του γιατί δεν ξεφεύγει από ένα μέτρο κοσμικής ανθρωποκεντρικής συνειδήσεως έρχεται και το ανατρέπει αυτό το σύστημα και νιώθει άσχημα τότε νιώθοντας άσχημα μπορεί να στραφεί προς τον Θεό αλλά δεν σημαίνει ότι θα βρει τον Θεό γιατί αν στραφεί στον Θεό απλώς πρόσκαιρα να ικανοποιήσει τη συνείδησή του απαλύνοντάς τη με την ψευδέση τη μετανόησε εξομολογήθηκε το συγχώρησε ο Θεός χωρίς να συγκλονιστεί από την αγάπη του Θεού που τον συγχωρεί και να τον εγκλωβήσει στην ελευθερία στην αγάπη του και να ξεχάσει το πρόβλημα της συνειδησεώς του και να μείνει στην χαρά της σχέσεως με τον Ουράνιο Πατέρα τότε δεν έχει δυνατόν της σωτηρίας παρόλο που η αμαρτία του ήταν το φάρμακο τη θεραπείας του γιατί η αμαρτία του ήταν αυτό που τον έκανε να πάψει να αυτοαπασχολείται ο άνθρωπο. να στρέφεται στον εαυτό του και να μην μπορεί να στραφεί στον Θεό κάτι το οποίο πολύ χαρακτηριστικά θα το αναλύσουμε και θα το παρακάτω συνέβη στην περίπτωση του πρεσβιτέρου Υιού Λοιπόν, παίρνει την περιουσία ο νεότερος Υιός και αυτά χωρίς κουβεντούλες αν γινόταν φασαρία και του λέγε ο πατέρς κάτσε παιδάκι που θα πας, θα κινδυνεύσαι εκεί που θα πας, θα δουν καλά τι δεν βρήκε εδώ και γινόταν τέτοια κουβέντα που το ανάλογο της μπορούμε να το περιγράψουμε είτε στην εκκλησία είτε σε χριστιανικά περιβάλλοντα μη παιδί μου πρόσεχε θα την πατήσεις θα αμαρτήσεις και, και, και εκείνοι τουλόκληρες ιστορίες τότε ο άνθρωπος μπορεί μέσα από αυτά τα δελήματα που του θέτουμε να μείνει στην εκκλησία τις περισσότερες φορές όχι γιατί φοβάται να μην αμαρτήσει αλλά για να μην στενοχωρήσει τον άνθρωπο της εκκλησίας και χάσει την καλή σχέση δηλαδή την καλή εικόνα που έχουμε και από φοβία μη μας διαρνητικά ο άνθρωπος της εκκλησίας μένουμε και γινόμαθα ψεύτικοι χριστιανοί έχουμε το προσωπείον του χριστιανού από έναν φόβο μην να όχι γιατί θα χάσουμε τον Θεό αλλά γιατί θα χάσουμε είτε εμείς την καλή εικόνα για τον εαυτό μας είτε οι άλλοι και τι γίνεται αυτό πραγματικό να βάγει στο λιμάνι Καλύτερα να αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος. Αφού πήρε την απόφαση πάει να μαρτήσει. Γιατί έτσι ο τρόπος, η συμπεριφορά μας, έναντι του επιθυμούντος να μαρτήσει που είναι το παιδί μας, ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας, ο αδελφός μας ή οποιοςδήποτε, η στάση και το ήθος μας είναι που θα του δώσει τις δυνατότητε θεραπείες που είπαμε και στην αρχή. Πώς, με ποιον τρόπο τι είναι αυτό που επανέφερε τον άσο τον Ιων πίσω και τι είναι αυτό που δεν επαναφέρει, επαναφέρει χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους στον Χριστό είναι το γεγονός ότι δεν έπαψε ο άσωτος Υιός να ονομάζει τον πατέρα του πατέρα και στην ώρα της αμαρτίας του γιατί το συντρόφευε αυτή η αίσθηση αυτό που εισέπραξε την ώρα του χωρισμού ότι είχε να κάνει με Θεόν πατέρα ένα πράγμα μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο που μπορεί να γίνει απαρκή επιστροφής και μετανοίας η αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας. Χωρίς την αίσθηση με αυτή ο άνθρωπος δεν επιστρέφει και εκατομμύρια άνθρωποι δεν επέστρεψαν γιατί την κρίσιμη ώρα της άρνησης τους έναντι του Θεού δεν υπήρχε κατάλληλο ήθος και συμπεριφοράς των ανθρώπων που εκπροσωπούν τον Θεόν γιατί υπήρχε απόρριψη υπήρχε άρνηση υπήρχε βιασμό της ελευθερίας ετέθησαν ψυχολογικά δίλημματα τέτοια που παραχάραξαν την εικόνα του ουρανού πατρός στη συνείδησή τους και την ώρα της, της πτώσεως την ώρα της χρεοκόπησης γιατί πάντα χρεοκοπεί αμαρτία δεν ξέρει ο άνθρωπος που να στραφεί δεν ξέρει που να ελπίσει δεν ξέρει που να επενδύσει να επενδύσει έναν θεό ο οποίος είναι μπαμπούλας σε ένα Θεόν που ήδη τον αρνήθηκε την ώρα που αποφάσισε να τον αρνηθεί ο ίδιος καμία σχέση δεν είναι σχέση αν δεν υπάρχει ελευθερία έτσι λοιπόν άμεσα ο ουράνιος πατέρας του δίνει περιουσία και δείλεν αυτοί των βίων και με πολλά σημερας όταν θέλεις να αμαρτήσεις τρέχοντας πηγαίνεις κατευθείαν άπαντα ο νεότερος ιός απεδίδει εις χώρα μακράν να πια είναι η ουσία της αμαρτίας σε πηγαίνει μακριά η αμαρτία είναι απομάκρυνση και εκεί διασκόρουπησεν την ουσία αυτού ζώνα ότος όπως Χαίρεται η ψυχή μας όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει. Χαίρεται η ύπαρξή μας όταν συνειδητοποιήσουμε ότι βρήκαμε τον χώρο μας που μας αναπάβει. Τον χώρο στον οποίο αληθεύει αιωνίως η ύπαρξή μας. Και αυτός είναι ο χώρος του ουρανίου πατρός. Έτσι λοιπόν... Και η αμαρτία είναι απομάκρυση από την πατρική εστίαν, Δηλαδή είναι απο, απομάκρυση από τον χώρο που αληθινά υπάρχουμε. Τι είναι ξέρετε αμαρτία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο όρος τι είναι κακό και τι αμαρτία. Προσέξτε το αν θέλει κάποιος να ρωτάει τι είναι αμαρτία τι είναι κακό όρος σύντομο του κακού ότι ου καταφύσι αλλά κατα μερική έλλειψη του αγαθού εστί δηλαδή λέει ο Άγιος Μάξιμος το κακό είναι ανυπόστατο τι είναι τελικά κακό είναι η μερική έλλειψη του αγαθού η συστολή του αγαθού η συστολή του Αγίου Πνεύματος στην ύπαρξή μας που εμείς και είναι μερική η συστολή του γιατί είναι πανταχού παρόν το Αγίο Πνεύμα αλλά δεν είναι παρό για μας γιατί εμείς το συστήλαμε εμείς το απομακρύναμε αυτό είναι αγαθό, αυτό είναι κακό η άρνηση του αγαθού η συστολή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ύπαρξή μας το οποίο υπάρχει αλλά είναι ανενεργό εμείς το συστήλαμε αυτό λοιπόν είναι το κακό δεν υπάρχει κακό είναι ανυπόστατο το κακό τι είναι αμαρτία δεν υπάρχει αμαρτία δεν έχει δύναμη η αμαρτία Η αμαρτία είναι η άρνηση του αγαθού Τι είναι αμαρτία Τι είναι κόλαση Δεν είναι καζάνια κόλαση Είναι η άρνηση της σχέσης με τον Θεό Αυτό που επάθαινε και ο πρεσβύτρος Υιός Τι είναι κόλαση Να δέστε το Έτσι θα κρυθούμε Γίνονται γλέντι Και ο πρεσβύτρος Υιός δεν το αντέχει τι είναι κόλαση. Να μην αντέχεις το πανηγύρι της συγχώρεσης. Τι είναι κόλαση. Να σε συγχωρεί ο Θεός και να σκανδαλίζεσαι. Γιατί έχει οικοδομήσει ένα σύστημα ηθικής και νόμου εσύ μέσα σου. Μέσα από το οποίο δικαιώνεσαι. Σε σκανδαλίζει γεγονός να, να σε δικαιώσει η χάρη του δικαιοσταυρός. Και πρέπει να δικαιωθεί με τα έργα σου. Με τους νόμους σου. Με την, με, με την ικανότητά σου. Έτσι λοιπόν... Κόλαση είναι ο σκανδαλισμός μας για το έλο και την αγάπη του Θεού και αυτό γεννά όχι μόνο και ποια είναι η κόλαση η οργή που γεννάει και ο φθόνος που γεννάει ποιος ποιά οργή για ποιο φθόνος οργή στην λέει ο πρασμύτερος Υιός μα τι κακό του κάνει ο πατέρας Πανηγύρι για, για τον αδελφόν του έκανε και τι λέει έρχεται ο δούλος ο, ο, ο, ο πε αυτός που στέλει ο, ο, ο Παρασβήτητος να μάθει τι είναι αυτό που στήθηκε τι γλένει και του λέει ότι ο αδελφός σου ήρθε ονομάζει τον αδελφόν του όπως είναι αδελφόν του και αυτός και ο πατέρας του λέει έπρεπε να χαρείς γιατί ήρθε ο αδελφός σου και τι λέει δεν αντέχει ο κολασμένος στη σχέση που είναι εγκλωβισμένος στους νόμους του και λέει ότε δε ο ιός σου ούτω. το όνομα μας τον αδελφόν του ιόν του πατρός αναγνωρίζει ότι υπάρχει σχέση αναγνωρίζει τον παράδεισο στο όπου είναι η σχέση και δεν μπορεί να ταχθεί μέσα εκεί δεν αντέχει δεν μπορεί να πει τον αδελφόν του αδελφόν του το λέει ιόν του πατρός γιατί είναι οργισμένος γιατί έχει φθόνο μέσα του και γιατί έχει φθόνο γιατί είναι καταλυπωρημένος από τις χριστιανικές εντολές που το έβλεπε ως δουλεία και όχι ως ελευθερία Γιατί δεν έβλεπε ότι οι εντολές αυτές είναι η διαδικασία και ο δρόμος και οι δίκτες Για να συνάψουμε σχέση με το Θεό που είναι η χαρά μας Αλλά το έβλεπε τις εντολές ως εξυπηρέτηση της σωτηρίας του Θα τη στηρίσω για να σωθώ Για να πάω με το σπαθί μου στον παράδεισο Και με το σπαθί του πήγε στην κόλαση Και τι γίνεται λέγει, Και οργίστηκε Γίνεται γλέντη, γίνεται συγχώρεση και ο πατέρας τι του κάνει, έλα παιδάκι μου πες μέσα Του μιλάμε με καλοσύνη Δείτε όμως η διάκριση του πατέρα Στο μικρότερο γιο Όπως και το διαβάσαμε Το βλέπει από μακριά και τον αγκαλιάζει Πριν κάνει πει τίποτα Είδατε Ο ουράνιος πατέρας Και στην ώρα της πτώσης μας είναι παρών Και μας παρακολουθεί Και μας οικονομεί Και αφορμή Ψάχνει από εμάς μετανοίας Και τρέχει να μας καλύψει τα πάντα Κίνηση βλέπει Ούτε ομολογία περιμένει καν Και έρχεται και μας αγκαλιάζει Και πίπτει Στον τράχηλό μας Λοιπόν εάν αυτό Το συνειδητοποιήσουμε Αυτό το είπε ο ίδιος Δεν το είπε ούτε καν κάποιος μαθητής του Αυτό εκφράζει αυθεντικότατα Την διάθεση του Θεού για μας Ο ίδιος το είπε Αυτή είναι η στάση του Λοιπόν γιατί δεν κάνει έχουμε το ερώτημα την ίδια συμπεριφορά και στον πρεσβύτερο για να τον αγκαλιάσει γιατί θα τον διέλειε όταν είσαι οργισμένος και έχεις φθόνο, όταν ο άλλος μιλάει με μεγαλύτερη αγάπη τον σκάς τελείως τον διαλύεις και δεν ήθελε να το διαλύσει όσον μπορούσε προσπαθούσε να τον οικονομήσει και, του, και πόδο, δεν τρέχει να τον αγκαλιάσει πηγαίνει βαρύν το βήμα του και με διακριτικότητα το ομιλεί δεν του μιλάει με πολύ αγάπη, γιατί θα σκάσει. Γι' αυτό όταν δούμε άνθρωπο οργισμένο, μην αρχίσουμε τα γλυκανά, τα λόγια τη αγάπη. Α είμαστε λίγο ψυχροί. Α μην είμαστε πολύ πράι και συγχωρετικοί. Το σκάσαμε τον άνθρωπο. Να είμαστε λίγο ψυχροί, λίγο σοβαροί, για να μην το διαλύσουμε τελείω. Δεν θα το αντέξει ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο λοιπόν που ζει στη λογική των γνώμων, σκανδαλίζεται, σκ... σκανδαλίζεται με τη χάρη του Θεού γι' αυτόν τον λόγο είναι σκάνδαλο για τους υπηρετούντας εντός εισαγωγικών την αλήθεια έσω της θρησκευτικής ή την δικαιοσύνη αυτή η συμπεριφορά και στάση του ρανού υπατρός γι' αυτό αυτό το στυλ των χριστιανών με τα πλακάτ που βγαίνουν και ξυλοφορτώνουν τα μάτια για να υπερασπιστούν τον Χριστό είναι οι πρεσβύτεροι οι, που στο όνομα της αλήθειας αρνούν την αγάπη και την πραότητα του Θεού αυτό δεν είναι. Τι άλλο είναι. Και αν έρθει κανείς άθεος εντός αρουλικών και αυτό που διατηρεί μέσα του μια ευγένεια που μπορεί να είναι κρυμμένος ο Θεός και δεν το κατάλαβε και αρχίζει να τους μιλάει όμορφα δαιμονίζει να έχουν περισσότερο αυτοί οι καλοί οι χριστιανοί. Αυτά λοιπόν οφείλουν να μας προβληματίσουν βαθιά. Αυτό ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Λοιπόν, και πηγαίνει λοιπόν στη μακρινή χώρα και δαπανίσαντος δι' αυτού πάντα έγινε το λοιμός ισχυρός κατά την χώρα εκείνη και αυτός ήρξα το ειστερίστε η δαπάνη της περιουσίας περιγράφει πολύ σύντομα γιατί και η αμαρτία είναι σύντομη δεν έχει πολύ ευχαριστήσει και γρήγορα χρεοκοπεί ο άνθρωπο. Επενδύει, αλλά στο τέλο χρεοκοπεί. Όπω λέει ο Άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομο, τι είναι η αμαρτία, Σαν τη σκία. Πα δεν πιάσει και φεύγει. Ούτε καν μπορεί ε, μπορείς να την απολαύσει. Και λέει ο Άγιο Χρυσόστομο, η ειδονή τη αμαρτία είναι ανύπαρκτος. Η ειδονή, λέει, είναι στην επιθυμία. Μα άμα διαπράξει αμαρτία, πάμε και επιθυμία, αλλά δεν υπάρχει ειδονή. Είναι σαν τη σκιά πάντα πάμε να την πιάσουν και δεν πιάνετε. Τι βλέπουμε, ενθουσιάζεσαι, αλλά δεν γίνεται να την πιάσεις. Έτσι λοιπόν, η αμαρτία λέει έχει ειδονή. Ποια είναι η ειδονή, είναι η επιθυμία. Όταν διαπραχθεί η αμαρτία πάβει η επιθυμία. Άρα πάβει και το περιεχόμενο της ειδονής, άρα δεν υπάρχει ειδονή. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι τα χρονικά πλαίσια της αμαρτίας όσο είναι μια σκιά και αυτό μας ταλαιπωρεί για ποιον λόγο μας ταλαιπωρεί γιατί δεν γευτήκαμε την χαρά της σχέσης με τον πατέρα και ήρξα το ιστερής αργά ή γρήγορα η αμαρτία θα σε χρεοκοπήσει οπωσδήποτε για, για, για τον απλούσα το λόγο δεν έχει μέσα τη ζωή, δεν έχει αιωνιότητα και πεθύνει λέει μετά και όταν λοιπόν και, και, και όταν πεθαίνει τη εκεί αρχίζει ο λοιμός και, και πορευθείς εκολύθει ενή των πολιτών της χώρας εκείνης μακρινή. και έπεψε ναυτώνει στους αγρούς αυτού βόσκιν χείρου. <χαι> όταν μπάς στη μακρινή χώρα στο κοσμικό σύστημα και είσαι πελαγωμένο. Τι πα, μέσα στην αίσθηση του ότι χάθηκε η περιουσία σου και αρχίζει να χλιοκοπείς με την αμαρτία, θέλει από κάπου να χανζωθεί. Και πρώτη σου γίνεις να πα στον κόσμο να σου πούν: Έχει τίποτα να φάμε, έχει τίποτα να ευχαριστηθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, όταν πα σε αυτό το κοσμικό σύστημα, αυτό το κοσμικό σύστημα δεν μπορεί να σου δώσει ζωή. Σου δίνει ναρκωτικά να ξεχαστείς Και ποια είναι τα ναρκωτικά, Σε βάζει να βγει και Δηλαδή να υπερβεί πάθη σου. Το κοσμικό σύστημα, όλο το κοσμικό σύστημα η ειδονή που προτείνει είναι η ικανοποίηση των παθών μα. πας λοιπόν και τι λέει. Και, και ε, πορευτεί εκολύθια μη των πολιτών τη χώρα. Είναι οι πολίτε του συστήματός μα. Είναι το σύστημά μα. Είναι οι προτάσει ζωή που κάνει. Ανοίξε τηλέφωνο και θα δείτε 10 σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι οι προτάσει ζωή που δίνει. Είναι αυτοί που είμαστε πεινασμένοι. Που δεν με τον Θεό, κάναμε την αμαρτία, δεν ικανοποιηθήκαμε και ψάχνουμε μια βουλή μια να βρούμε κάτι. Να πιθάμε, τίποτα, να ευχαριστηθούμε, να ανοίξουμε την όρση, να πάρουμε τον όβο, να πάρουμε το, το ξέρω να δούμε κάτι. Να ξεχαστούμε, να γεμίσει τη ζωή μα. Και εκεί πού θα σε οδηγήσει να βάζει και στου χείρου. Που τι σημαίνει, να υπερβεί θα πας Να γίνεσαι όνο τη κτήρεση, τη ανοίτης να γίνεσαι και εσύ χείρο. Από, από την τροφή των χείρων τα ξυλοκύρατα που αυτά δεν τρώγονται τότε λοιπόν αυτή τη στιγμή που φτάνει άνθρωπος στα διέξοδόν του εκεί κρίνεται η σωτηρία του που τι θα κάνει, που θα στραφεί θα επιμείνει και θα εγκλωβιστεί στην αμαρτία ή θα πει όχι και θα επιστρέψει και εκεί θέλει αποφασιστικότητα. Διάλογος, κοίταξε να κάνουμε τώρα μισό και το άλλο μισό. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Πρέπει οριστικά, ριζικά να αποφασίσεις όσο να μετανοήσει Να κρατήσουμε εκείνο, γιατί ξέρεις πάτε εγώ πήγαινα με δέκα γυναίκες, τώρα πάνω μια. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν αποφασίζεις ριζικά να, να ξεκαθαρίσεις μέσα σου το μέσα σου. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή αν ακόμη δεν κατάλαβες τη χρεοκόπησες να πηγαίνεις με 20 να καταλάβεις ότι είναι ψέμα παλαισίες προτιμότερο παρά δουλεύεις να αυτός πας με μια και σε εντάξει πάνε με 20, να χρεοκόπησες τελείως να σε πάρω με το φορείο και, και να σε φέρω στην εκκλησία <Και> κάτι μπορεί να γίνει τότε λοιπόν έρχεται λοιπόν αποφασίζει ο άνθρωπος τότε τι να έλθει σε Αυτόν Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη μας Ή σε Αυτόν δε ελθών Είπε να Μέχρι τώρα ήταν εκτός σε Αυτού Γιατί δεν εξυπηρετούσε Το λόγο ύπαρξή του Εξυπηρετούσε το λόγο των παθών του που ήταν άλογο Ήταν χωρίς λόγο και ουσία Τώρα τις είναι που συνειδητοποιεί Ότι είναι πεθαμένος Από την πείνα και ότι είναι νεκρός Τότε έρχεται σε Αυτόν και τι λέει αυτό είναι που μας ενθουσιάζει πως η μίσθη του πατρός μου περισσότερο δεν έπαψε να τον ονομάζει πατέρα και εκεί παρόλο που αρνήθηκε και καθίβρισε την σχέση μέσα του το καλό υπάρχει έστω συναισταλμένο και αυτό το αναγνωρίζει αυτή η αγωγή που έδωσε ο πατέρας που ήταν πολύ πολύ τολμηρή τον έσωσε του γέννησε αυτή τη συνείδηση ονομάζει τον πατέρα του πατέρα και λέει πως η του πατρός μου περισσεύβεσαι άρτον εγώ δε λοιμώ απόλυμη αναστάς πορεύσου προς τον πατέρα μου και αυτό πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου ουκέτιμοι άξως κληθήν η Ιώσου πείσόν με ένα των μυστίων σου και πατέρα τον ονομάζει αναγνωρίζει την πραγματικότητα του πατρός δεν είπε κοίταξε πατέρα εσύφτες με βασάνες όσο καιρό σπίτι και εγώ δεν ξέρετε να κάνω και το τόριξα στην αμαρτία αλλά αναγνωρίζει όλη την αποτυχή στον εαυτόν του από τη στιγμή που ο άνθρωπος Διαπραγματεύεται την αμαρτία του για να περισσώσει την αρκησισμό του. Δεν υπάρχει μετάνοια. <σκυρίζει> όταν έρχεται η δεσκιά γιατί είναι αμαρτία, πάτε αυτό. Το καλύτερο που έχει να κάνει, πα να συνεχίσει την αμαρτία και όταν καταλάβει, έλα. Το λυμμύρο, αλλά αυτή είναι πραγματικό, αυτή είναι θεραπεία. Δεν διαπραγματεύεται η μετάνοια. Δεν είναι κουβεντούλα, που θα πούμε. Αν όλο ολοκληρωτικά δεν καταθέσει την αποτυχία του, δεν θα λειτουργήσει μέσα του συνήθω με την κουβεντούλα. Η κουβεντούλα τίποτα δεν κάνει. Η κουβεντούλα ένα κακό μπορεί να κάνει. Να αλλοιώσει συνείδηση. Να χαμηλώσει τον πύχη της αλήθειας. Και να πάψει να είναι ολοκληρω... ολοκληρωμένη αλήθεια. Και να μετανοεί ο άνθρωπος τα ενίμετρα της αλήθειας. Έτσι λοιπόν ολοκληρωτικά έρχεται και καταθέτει την αποτυχία του. Και Αναστάς ήρθε προς τον Πατέρα αυτού. Να λοιπόν ο πατέρας Δε την ελευθερία μας Περιμένει να έρθουμε Έτε δε αυτού μακρά Απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρα Αυτού και εσπλαχνίστη Από μακριά μας βλέπει ο πατέρας Δε μας αφήνει και στην ώρα της πτώσης μας Εξακολουθεί να είναι πατέρας μας Όποιος λέει Πάτερ δεν ήρθε έκλειξε την Κυριακή Το βράδυ του Σαββάτου να ξέρατε τι έκανα Με τι μου τραν γιατί άνθρωποι μου, θα προσέβαλες την λειτουργία, θα προσέβαλες την εκκλησία. Είναι ψέμα, είναι λάθο. Γιατί και του νου της παρόν ήταν ο Θεός. Και δεν προσέβαλες. Τι παραμύθι είναι αυτό. Απλώς είναι εγωισμό σου που θα αισθάνεσαι άσχη, άσχημα συγκρονόμενος με τους άλλους χριστιανούς που, που τις θεωρείς άγιος. Δεν είναι μετά αυτό. Είναι η ψευτιά του εγωισμού μας που συνεχίζει μετά την αμαρτία. Επειδή αισθανόμαστε ότι είναι καλύτερη εγωί δεν το αντέχουμε. Αντί να χαιρόμαστε ότι ευτυχώ που κάποιοι είναι καλοί, και οικονομήσει και εμά ο Θεό, Αν το λέγαμε αυτό, ήδη συγχωρεθήκαμε. Αλλά εμεί ενοχλούμεθα. Πώ μπορούμε αυτού του Αγίου, ανεξάρτητα τι μου τρενε και άλλοι, <χω> και τι μου τρεν μπορεί και ο παπά, <χω> λοιπόν. Επομένω, ο καθένα ζει μια ψευδέστηση και έτσι αρνούμεθα τη σχέση με τον Θεό. Επομένω και την ώρα τη αμαρτία μα παρόν είναι ο Θεό παρούσα είναι η Εκκλησία δεν αμαρτάνουμε ατομικά όταν αμαρτάνε ο καθένας μας αμαρτάνει όλη η Εκκλησία ενώπιον όλη τη Εκκλησία και όλες της οικουμένης όταν μετανοούμε δεν ατα... μετανοούμε ατομικά μετανοούμε προσωπικά ενώπλιον οι Εκκλησίες μετανοούμε και όλου του κόσμου και όλες οι οικουμένες μετανοούμε και επηρεάζουν όλο το σύστημα της ύπαρξης το πανανθρώπινο έτιδε αυτού μακράν απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη και το λυπήθηκε και Δραμων επέπεσε, υπ' τον αυτού και αυτόν όταν η χάρις του Θεού είναι πειράκτωμαν αγάπης το μυστήριο του λόγου τελείται εν σιωπή και εν σιγή τι να πει τον σε αγάπη του πατρός και δεν είχε λόγια να πει το μυστήριο της αγάπης του Θεού ολοκληρωμένα τελείται μέσα στη σιγή και στη σιωπή. Όλη η στάση του πατρός τον ευνηδίασε και τον έκανε να μην μπορεί να αρθρώσει λόγων και κουβέντα. Τον αγκάλιασε πριν μπει κουβέντα. Η όλη κίνηση και όλη η στάση τα είπε όλα. Είναι πως λέμε, χωρίς λόγια. Πάτερ και μετά από αυτό νιώθει την ανάγκη να καταθέσει Ο νεότερος Ιωσ. Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ονοποιός σου Και ο κέτοιμοι άξιος κληθεί με Υιόν σου Είπε δε Δεν ασχολήθηκε με την αμαρτία του πατέρας πατέρας Δέστε διάκριση και εδώ Δεν του είπε παιδάκι μου με πόσες πήγες Ή τι έκανες Μου αρκεί που έρχεσαι μου αρκεί που ο τρόπο που έρχεσαι δηλώνει τον αυτοεξευτελισμό σου και δηλώνει τη μετάνοιά σου. Δεν ασχολούμαιθα με λεπτομέρειε. Πώ και τι έγινε. Ασχολούμαιθα με την ουσία. Πόσο άνθρωπο θέλει τη μετάνοια. Και πόσο ποθεί τον Θεό. Και τι λέει. Ο Κέτι είναι άξιο κονθυριό σου. Το καταθέτει λοιπόν. Και ο Πατήρ λέει τότε. Δεν ασχολείται με την αμαρτία του. Δεν την εξετάζει. Δεν τη βαθμολογεί και αρχίζει αμέσω να λέει τι. Λέει στου δούλου Φέρτε τη στολή την πρώτη. Ποια στολή, τη στολή του βαπτίσματο. Η μετάνη είναι το δεύτερο βάπτισμα. Τα δάκρυ τη μετανία. Η εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα. Και ο άνθρωπο ενδύεται ξανά τη στολή την πρώτη. Τη στολή του βαπτίσματο. Και λέει: Δώτε δακτήλιο στην χείραν αυτού. Γιατί δακτήλιο, Γιατί είναι αραβόνα στη σχέση μα με τον Θεό. Γιατί αραβόνα και όχι ο γάμος. Ο γάμος στην άλλη ζωή. Τώρα προγευόμαστε στην άλλη ζωή. Είναι ο δεσμό, ο αραβόνα. Ο, ο, ο γάμο είναι στην άλλη ζωή. Και υποδήματα εσύ πόδια αυτού. Εφόσον λοιπόν αποκατεστά, δώστε το παππούτσι να βαδίζει να του Χριστού. Την οδό τη σωτηρία του. Και ναι, το στο Μόσχο το σιτευτόν. Θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμε. Τι είναι αυτό το πανηγύρι. Είναι το πανηγύρι τη θεία λειτουργία. Άμεσα. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια. Δίνει ο Χριστός το σώμα και το αίμα του Ποια είναι η σχέση μας Είναι η σχέση με το σώμα του Χριστού Τι είναι το σώμα του Χριστού Δεν είναι ιδεολογίες Δεν είναι κηρύγματα Είναι η Θεία λειτουργία. Είναι το σώμα και το αίμα του Όχι ανάμνηση Είναι ακριβώς το ίδιο το Κυριακών αναστάσιμο σώμα του Κυρίου μας Και τον τρέφει Και αυτόν το πανηγύρι Η δόξα τη Εκκλησίας δεν είναι τα κηρύγματα μας δεν είναι αρετές μας είναι το πανηγύρι της ευχαριστίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού με τον, ο, με τον τρόπο τον οποίο ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμο του Χριστού μετέχει στην εμπειρία της Αναστάσεως και να τα κάνετε όλα αυτά λέει γιατί ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη αυτό τι σημαίνει Αυτή η κουβέντα Είναι η άρνηση Του πνεύματος της απογνώσεως Στον άνθρωπον Που νομίζει Πως υπάρχει πάθος αθεράπευτο Λέει ο Κύριος μας Νεκρός είναι και ανέζησε, Απολός είναι και βρέθη Νεκρός είσαι στα πάθη σου Χαμένος είσαι στην αμαρτία σου και των νεκρών τον ανιστά και των εχαμένο τον επαναφέρει γιατί η ο Κύριος μας κατέβηκε στον Άδη δύνατοι να κατέβηκε στο δικό μας άδη στην έκορης δικής μας ύπαρξης και να μας ζωοποιήσει μπορεί η ανθρώπινη διαδικασία και τα ανθρώπινα μέτρα και οι ανθρώπινη λογική να μας ακυρώνουν αυτή τη δυνατότητα δεν είμαστε ακυρώνουν οι του Θεού όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και ο ίδιο ο Θεός να έρθει να σου πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία εσύ μην ούτε τότε να απελπιστεί. γιατί μεταμελείται ο Θεός αλλάζει αποφάσεις του και τότε να βιάσουμε τον Θεό και τότε να επιμείνουμε το πρώτο σημείο που οφείλουμε να κρατήσουμε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας το δεύτερο ότι δεν υπάρχει πάθος σαν θεράπιυτο και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να απελπίζεται Όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν έκαμε Μπορεί να είναι μέσα από τις αμαρτίες του Να νοσεί ψυχικά Και αυτό να μην θεραπευτεί Δεν σημαίνει όμως Ότι ένας άνθρωπος που πάει ψυχολογικά δεν μπορεί να είναι και άγιος Άλλο αγιότητα και άλλο ψυχικό νόσημα Μπορεί ο άνθρωπος να υφίσταται Τα στίγματα της αμαρτίας του που μπορεί να είναι κάποιο ψυχικό νόσημα. Όμω η μετάνοιά του να τον αποκαθιστά στο σώμα του Χριστού και η υπομονή που έχει στο σκόλοπα που ίσως και ο ίδιος είναι υπέτειος, να τον εξαγιάζει και να το αφήνει ο Θεό στο σκόλοπα αυτό του ψυχικού νοσήματος για να το συγκρατεί. Έτσι λοιπόν μπορεί για τον κόσμο να είναι αποτυχημένο να είσαι άρρωστος για το Θεό μπορεί να είσαι άγιος και αυτό είναι η ανατροπή όλου του συστήματος και αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα που μπορούμε να πάρουμε και ήρξα το λέει εφραίνεστε και το εντυπωσιακό είναι όταν δεν ονομάζει δεν ζητάς, κανένα, όταν δεν ζητάς ούτε δούλους να είσαι. Ο Θεός σε κάνει παιδί του Όταν δεν ζητά τίποτα σου τα δίνει όλα Όταν δεν ζητά τίποτα Σου σφαγιάς το μόσχο το συντευτό Όταν ζητάς Τα πάντα ούτε έρηφο δεν παίρνεις Έτσι λοιπόν αναγνωρίζοντας την αναξιότητά του Παίρνει τα πάντα Για ποιο λόγο γιατί είναι Ο Θεός θέλει αυτό όχι Αλλά αναγνωρίζει τον άνθρωπο την αναξιότητά Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μέσα του για να κατοικήσει όλη η χάρη του Θεού δεν υπάρχει κάτι δικό μας που να υποκαθιστά τον Θεό η συντριβή είναι η διαλυτική των πάντων η συντριβή που διαλύει τα πάντα και αφήνει τον Θεό να εισέλθει βασιλικός μέσα στην ύπαρξή μας η συντριβή υπάρχει όρος ο πατερικός η συντριβή ιδιαλυτική η των πάντων εάν δεν αισθανθούμε αυτή τη συντριβή δεν μπορούμε να γευτούμε και την αγάπη του Θεού όταν λοιπόν εσύ θέλεις να αμυνθείς έναντι της αμαρτίας και να υπερασπιστείς τον εαυτό σου δεν συντρίβεσαι και τότε δεν μπορείς ούτε δούλος του ούτε μυσθίος του να καλείσαι αν όμω αρνήσει όλη σου την αξιοπρέπεια και παραδίδεσαι χωρί αμυντικού αταχνάσματα στην αγάπη, του Θεού, στην τριβή καρδία, τότε απολαμβάνει την υιοθεσία του Θεού. Και ήρξαν το εφρένεσθε. Ήνδε ο Ιωσήφ του πρεσβύτερο ένα γρό, και ο ερχόμενο ήγκησε την οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών, Δαιμονίστηκε, φαντάστείτε να δουλεύει αυτό, να είναι κουρασμένο και απέναντι εντάξει. Και την αιμορτυρία γλέντησε και το γλέντι το απολαμβάνει. Σου, τι γίνεται εδώ πέρα, Δίκαιο είναι αυτό. Μάθε μου, είσαι άδικο. Όταν έχει τέτοιο θεόν κατά νου, νομική, νο, νο, νο, δικηγόρων θεών, είναι άδικο βεβαίω. Αν όμω έχει κατά νου έναν πατέρα θεό, καταλάβει ότι είναι δίκαιο ο δε κερχόμενο σύγκαιο στην Οικενίκου, εν συμφωνία και χωρών. Και προς κάλεσάμνος ένα των παιδών Επινθάνε το τι ήταν Ο δε αυτό Προσπαθεί να το συνεφέρει και αυτός Ο δε σου ήρθε Προσπαθεί το μαλακό σου αδελφό σου Δεν το πονούσες Αυτός που σου έλειψε δεν σου έλειψε Ήρθε και ο πατήρ σου Έκανε γλέντι έθισε το μόσο του σύντευτό Ότι οι γένοντα Αυτόν απέλαβε Αντί να αχάρη τι έκανε «Οργίστη δε και ουκή θέλεν Γιατί πάλι κάρει μου καλό Γιατί θεοποίησες τον νόμο Ο νόμος σου δεν είναι διαδικασία που σε οδηγούσε στη σχέση με τον πατέρα Ήταν κάτι που σε δικαίωνε ξέχωρα από τον Θεό Και όταν είσαι τέτοιος, οργίζεστε! οργίζεσαι Να σας πω με κάτι ανάλογο Όταν κάποιος είναι καλός άνθρωπος Στη δουλειά του είναι εντάξει είναι εξυπηρετικός Είναι έντιμος Στο σπίτι ποτέ δεν απάτησε στους συντροφών του Βοηθά όσο μπορεί τα παιδιά Αλλά όλα αυτά τα κάνει Όχι για να κοδομήσει σχέση Όχι ως έκφραση σεβασμού της σχέση, Αλλά τα κάνει γιατί έμαθε από μικρός Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό Ότι πρέπει να είναι νομοταγή. Να είναι σωστό. Κάποια στιγμή αυτό θα βγάλει οργή Και θα πει παλιά άνθρωποι εκμεταλλευτές κοινωνία είναι αυτή και ο Θεός με ξέχασε γιατί θέλουμε έκανα ό,τι ήθελες και γιατί δεν προστάτευσες τι χαρά εγώ βρήκα που είμαι κοντά στον Θεό όλα τα κάνω και χαρά δεν βρήκα και αρχίζει μετά στο σύντροφο και αν φάει κανένα θέση, απατήσει δηλαδή το σύντροφο βγαίνει μεγάλη οργή εγώ με απάτησες επιτρέπετε που έκανε τα πάντα και βγαίνει η οργή δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει επίκεια δεν υπάρχει συγχώρηση γιατί όλο το σύστημα <κοχ> της τοποθέτησης μας δεν ήταν ένα σύστημα που μας μαλάκωνε την καρδιά και μας οδηγούσε στην αγάπη του Θεού. ήταν κάτι που μας έκανε περισσότερο σκληρού. μας κάνει σκληρούς και αμαρτία μας κάνει πιο σκληρούς η δικαιοσύνη μας και η αρετή μας και ίσως είναι χειρότερη η κατάσταση αυτή και αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί με αυτό το μέτρο και αυτό τον τρόπο ο καημένος αδικεί πάρα πολύ τον εαυτό του γιατί στο τέλος επειδή ο ίδιος νιώθει αυτοδικαιωμένος θα βρει κάποιος να κατηγορήσει και να δικαιολογήσει τον εαυτό του ή θα φταίει το σύστημα ή θα φταίει ο κόσμος ή θα φταίει η κοινωνία ή θα φταίει η εκκλησία αυτοι ο πατέρα του ή η μάνα του, και όταν τελειώσουν αυτό, θα φταίνουν τα ρούχα του. <coughs> Έτσι λοιπόν, ο και, και δεν μπορούσε να κατανοήσει αυτήν την έννοια τη συγχώρεση και τη αγάπη, και δέστε χαρακτηριστικέ κουβέντε. χαρακτηριστικές κουβέντες. <coughs> <coughs> <οργίστε> και οργίστηκε <ούκλης ελένης> Κριστιανίδη, <coughs> Αυτό είναι το βάσανο των πατέρων. Μια πόνο για το παιδί που έφυγε. Το βρήκαμε αυτό. Να έρχεται την ώρα του θριάμβου, την ώρα τη πανηγύρεω. Έρχεται η στενοχώρια με τον άλλο γιο. Να, ο πατέρα ο αληθινό, η μητέρα η πραγματική. Διαρκέ βάσανο ζουν. Και ιδίω αυτά τα βάσανα βγαίνουν σε μεγάλε γιορτέ. Πάσχα, Χριστούγεννα, Σαββατόβραδα. Έχει βγαίνει ο πειρασμό και πα να χαρί βρε παιδάκι μου κάτι. Ξινό σου βγαίνει. Γάμο έχει κάποια στην θα θες πληγώσει Αραβάνας κάτι άλλο σπίτι αγοράζεις κάτι άλλο θες ταλαιπωρήσει το ταγκαλάκι μπαίνει και εμείς το ακολουθούμε ένα ανανεούμενο βάσανο είναι η πατρική ιδιότητα δεν είναι εξουσία στην πραγματικότητα αν είσαι αληθινός πατέρας ζεις ένα σταυρό συνεχόμενο ανανεούμενο σταυρό και ανανεούμενο βάσανο και βγαίνει ο πατέρας και λέει ο και παρα, τον παρακαλούσε έλα παιδάκι μου πες μέσα Και αυτό τι λέει Όδη αποκριθείς είπε τον πατρί Ιηδού το αυτά έχει τη δουλεύωση Τι σημαίνει Δεν πιστεύω ότι είμαι γιος σου και σε πατεράσμο μου Πιστεύω ότι είσαι το αφεντικό μου Και είμαι ο δούλος σου Άρα δεν υπήρχε σχέση Να είναι το πρόβλημα της αμαρτίας του Δεν έλεγε με παιδί σου Και δεν μου κάνεις τίποτα Τόσα σου δουλεύω Άρα είσαι αφεντικό μου και είμαι δούλο σου Πόσοι άνθρωποι που εξομολογούνται και λένε πάτερ μου πάτερ μου και πατερούλι μου στην ουσία τον αισθάνουν σαν δυνάστη και απλώς κρύβουν την πραγματικότητα μην φάνουν την άρνηση του δυνάστη και εκεί τον αισθάνουν σαν αφεντικό όχι ως πατέρα και δεν αποκαλύπτουν την πραγματικότητά τους ίσως να φταίει και ο ποιμένας γιατί ο σαν δυνάστης μπορεί να λειτουργεί έτσι λοιπόν όταν αφαιθεί κάτι ελεύθερα Γίνει κάποια στραβή, βγαίνει τέτοια επίθεση στον Πατηρούλη που στο βάθο ήταν ένα δυνάστη και το θάβαμε μέσα μας μέχρι που έγινε μια έκρηξη και εκτονωθήκαμε. Ο Δε Αποκριτής είπε τον Πατρί, εδώ το Σάφτα έτυχε δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Εγώ τίποτα στραβό δεν έκανα. Αλλά εσύ όλα τα στραβά έκανε. Πήγε και το έκανε το γλέντι στον γιο σου. Και μη ουδέποτε έδωκα έρηφον, είναι με τον φίλο μου, εμφανθώ. Δηλαδή, ο δικαίωμα άνθρωπο. Εγώ ήμουν ο σωστό και εσύ ήσουν ο λάθο. Ο νεότερο γιο σε λέει. Εγώ ήμουν αποτυχία και εσύ θέλω σε επιτυχία. Έρχεται ο περισβύτερο γιο και λέγει. Εγώ ήμουν εντάξει. Ήμουν ο καλό, ήμουν επιτυχημένο και εσύ ήσουν ο λάθο. Εσύ ήσουν αποτυχημένο. Όταν δε ο γιο ο καταφαγό το βίω τα πορνό. Έλεισε ναί σε αυτό μόνο Και όταν ο γιο σου δεν το ονομάζει πάλι του. Και ξέρετε, να το νομικοστικό και σύστημα ποιο πρόβλημα έχει στην ουσία του. Δεν είναι πρόβλημα ότι δεν μιλά για το καλό και δεν μιλά για την αρετή αλλά είναι το πρόβλημα του ηθικού συστήματος του κοσμικού ηθικού συστήματος συστήματο, ιστονομικό σύστημα. Τι Που βάζει πάνω από τον άνθρωπο, τον νόμο Πάνω από τη σχέση την την απρόσωπο. Τι λέγει. Ούτε δε ή ω ούτω. Βρει πάλι κάρι μου καλό. Άνθρωπο πεθαμένο έζησε και εσύ λε τώρα αναδικήθηκε. Δηλαδή πάνω από το γεγονό τη αναστάσεω ενό προσώπου είναι η ω ουτω βρει μου καλο ανθρωπο πεθαμενο εζησε και εσυ τωρα αναδικηθηκε δηλαδη πανω απο το γεγονός της Αναστάσεως ενο προσωπου ειναι η μικροαδικια που σου φάνηκε ότι έπαθες ότι δεν σου έγινε να ποτέ γλέντι. Άρα τι έδιδε πάνω απ' όλα. Τον εαυτούλη σου, τον αρκισισμό σου και όλοι αρετοί σου αυτό υπηρετούσε. Όχι τη σχέση με τον Θεό. Μαζί τα ζή, ζήλεψε όντως ο δε είπεν αυτό τέκνο ε, εσύ δεν με ονομάζει πατέρα εγώ σου ονομάζω παιδί μου τέκνο με διάκριση εσύ πάντοτε με τεμούι, μου εσύ πάντοτε μαζί μου εσύ. αλλά πού να το καταλάβει αυτό δεν ήταν μαζί του ήταν και δεν ήταν και πάντοτε εμά άεστη σαν να λέγε η αμαρτία τι είναι ξέρετε να πάρουμε το μερικό από την αλήθεια Αφού όλα είναι του Πατέρα Είναι και δικά μας Εμείς θέλουμε το το κομματιάσουμε και να πάρουμε κομματάκι Αυτό είναι η αμαρτία Είναι το κομματιάσμα του όλου Είναι ο επιμερισμός της αλήθειας Και λέει πάντα τα αίμα σάιστει Όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου Α, εσύ ήφθες όμως Δεν το λέει Σαν να του λέει εσύ γιατί δεν το γλιντούσες Εσύ γιατί δεν το καταλάβεινε, Εσύ γιατί δεν το γευόσουν να γιατί δεν ήθελες να βγεις από τον εαυτό σου Και να συναντήσεις τον πατέρα και τον αδελφό σου Εφρανθήνε δε και χαρίνε Μπροστά στην οργή που είχε Του λέει εσύ έπρεπε Αντί να οργίζεσαι Του λέει το φάρμακο Λοιπόν πρώτο φάρμακο με ονομάζεις αφεντικό Εγώ να σου ονομάζω παιδί μου Λες ότι αδικίνθηκες μόνο τα δικά μου είναι και δικά σου Και στη οργή του του λέει Εφρανθήνε δε και χαρίνε έβη ότι ο αδελφό σου, το νεκρός συν και ανέζησε, και απολύσυν και βρέθη. Και θέτουμε το εξή ερώτημα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα που υπάρχουν 10, 20, 50, που γνωρίζονται και συνηθίσαμε μεταξύ του πόσο ανεχόμαστε έναν αμαρτωλό να έρθει και να ενταχθεί εν μετανία στο σώμα μας Δεν πολύ γουστάρουμε γιατί χαλά τι ισορροπίε μα. Τον μεταξύ μας σχέσιο Μπορεί να μας πάρει και τα πρωτοί είναι και είναι χαρισματικός άνθρωπος Και αν βγάλει και καλή μετάνοια Μπορεί να ζηλέψουμε που εμείς που δεν έχουμε Και αν τον αγαπήσει πιο πολύ ο παπάς Αυτόν από εμά. Και αν είναι κανένα όμορφος και τον πάρει άλλη <ΣΣΣΣ> Λοιπόν όλο αυτό Είναι ένα σύστημα Κοσμικότατο Που έχει το ένδυμα και το κάλυμμα της Εκκλησίας αλλά αυτό δεν είναι η Εκκλησία είναι ίδρυμα σπαστικών πέδων <Κι> γιατί αν ήταν Εκκλησία εφανθήνε δε και χαρήνε έδει και θα κάνουμε πανηγύρι και θα νοίγαμε την εγκαλιά μας πιο πολύ από τους γνωστούς μας ποιος έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία και αισθάνεται τόσο όμορφα όσο αισθάνονται οι δικοί μας και γνωστοί μας Προβληματιστήκαμε ποτέ Γυρνώντας δίπλα μας την κυριακάτικη λειτουργία Ποιά γνωστή είναι για να τους μιλήσουμε Και να τους αγκαλιάσουμε Κοιμισμένοι πρεσβύτεροι είμαστε Που έχουμε τον βίο του νεότερου οίου Προβληματιστήκαμε ότι Ποιες εικόνες άλλε μπήκανε Τον εαυτούλοι μας κοιτούμε Αν θα μας χαμογελάσει ο Παπα. Σαν πως και η σωτηρία μας είναι ο παπά Που και αυτός κολλασμένος είναι Σωτηρία μας είναι η Θεία Λειτουργία και πρέπει να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο σαν μια καινούργια παρουσία του Χριστού και να έχουμε τέτοια υποδοχή και φιλοξενία να κάνουμε τον άνθρωπο να νιώθει βασιλιάζοντας στην Εκκλησία. Φανταστείτε λοιπόν, δεν χρειάζονται κηρύγματα. Να κάνουμε μόνο τη λειτουργία και να ζούσαμε αυτήν την σχέση. Της φιλοξενίας. Δηλαδή, να καίγεται η καρδιά μα να υποδεχθούμε εν αγαλιάση καρδίας τον κάθε άγνωστο που μπαίνει στην στη, στη, στη ίδια λειτουργία και να τον γνωρίζαμε. Μου λέει ο άλλος, δεν έχω γνωστού, δεν έχει γνωστού, συνελήφθησαν 500 σήμερα. Ψάξε να βρει. Γιατί είσαι κινησμένο, γιατί φοβάσαι, γιατί είσαι δηλό. Πόσο Χριστό έχει πει μέσα μα, με τα κουταλάκια ή πια με τον Χριστό. Ρε στι φλέβε μα, Χριστό. Έμα Χριστού πιο πολύ από το δικό μα αίμα. Και δεν έχει την ικανότητα να βγει από τη μιζέρια σου, να πει καλημέρα στον και να το γνωρίσει. Γιατί είσαι ομφαλοσκοπή μέσα σε ένα ψεύτικο χριστιανισμό που το ονομάζει ησυχασμό και νοηρά προσευχή. Για να καλύπτει τις μειονεξίε σου και τα κόμπλεξ σου, έχουμε ευθύνη. Για του ανθρώπου που έρχονται γύρω μα και επειδή είναι πόδιμο το να βγούμε τη συνήθειά μα με του 10-20 που γνωρίζουμε, αν όσο αμαγνήτη πηγαίνουμε σε αυτού και σαν να απομακρυνόμαστε μαζί με κάποιον ξένος τραύμα τη ουριά φεύγουμε, λέει πού να μπλέξουμε τώρα και τα μούτρα δεν μου αρέσουν, μόνο και ένα ομορφούλη ή καμιά όμορφη αρχίζουμε και όταν πάτε, τον ξέρει, την ξέρει αυτή. Γιατί έχουν ιδιοτέλεια. Έτσι λοιπόν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και πέρασε η ώρα. Σχετικά με το ραβάκι μέσα στο λιμάνι και το ραβάκι έξω από το λιμάνι. Έξω από το λιμάνι τη βλέπουμε από συμμαχίε όπω είναι η πορνεία, οι ληστείε, ο φόνο. Και επομένω είναι και πιο εύκολο να σε σύγχυση και επίπτωση. Ενώ μέσα στο λιμάνι τη βλέπουμε πιο λεπτοκαμωμένε συμμαχίε όπω είναι η κατάκριση. Και μπορεί να πιο να Η ερώτηση είναι εξής. Όλες τις αμαρτίες, δεν ως διαφορά. Η ουσία της αμαρτίας είναι απομάκρυσης από τον πατέρα. Κανείς άλλος? Ε, ναι. Ε, προβάζουμε <ς> στη <στύνσμα> σφέρα του κουμματιού πάντα αυτό το περνούσε καλά ο γιος που έφυγε πατέρα... Την παρασένα στην πείνα. η ιστορία Δεν θα ήταν. Η είναι μια σκιά την, την αμαρτία ο ζούσε... Α την απολαύσει. Ας μείνει. μείνει αμαρτία. Ναι, αν υπάρχει τέτοιο, α μείνει στην αμαρτία. Δεν θα μπορέσει να, τη είναι να, στο να έλφησε, αυτό είναι ο άνθρωπος γιατί ο άλλο ζούσε με τον πατέρα αλλά δεν το καταλάβει ποτέ ακριβώς η ίδια η αμαρτία μας χρεοκοπεί αν έχουμε μάτια και δούμε μέσα μας και σεβόμαστε τον εαυτό μας το συνειδητοποιούμε και αποφασίζουμε να έλθουμε σε αυτό και να μετανοήσουμε αλλά έχει κόπο εκείνη τη στιγμή πως να ξεκολλήσουμε είναι σαν τα σιαμαία πως να γίνει η αποκόλληση από την αμαρτία. Ναι. Πώ είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο Μέσοφυρος δεν έχει σκοπό τη σχέση με τον νόμο, Φαίνεται από τα λόγια του και από τον τρόπο που λέει. Τον ονομάζει αυθεντικό. Δεν ανέχεται, δεν ονομάζει τον αδελφό του ε, αδελφόν. Έχει οργή και δεν θα έχει το πανηγύρι και δεν παίνει μέσα στο πανηγύρι. Ναι, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Μπορεί να μπει και τελικά Αλλά συνήθως αυτοί οι άνθρωποι Ανοίγουν κουβέντες που δεν τελειώνουν Αυτή η διαδικασία να συζητή να τα βρούμε Να δούμε τα λάθη τα δικά σου Να δούμε τα δικά μου και να μου εξηγήσεις Είναι κουβέντες ατέρμονες Τα λέμε αν θέλετε καμιά άλλη Γιατί ίσως αε, κακόστο που τραβήξαμε τόσο Την άλλη τρίτη τα λέμε Η ευχόν τον Αγίον Πατέρω Μό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Συ